Είναι για για τα παιδιά, άμα θέλουνε. Όπω Όπως ε, ξέρετε, και όσοι δεν ξέρετε, το μαθαίνετε τώρα, έχουν κυκλοφορήσει τον πρώτο τους μεγάλο δίσκο τα παιδιά, ο οποίος έχει και γαλάζιο βινήλιο. Κανένα σχόλιο γι' αυτό, μόνο χαμόγελα βλέπω. Μακεδονία. Μάλιστα. Ας αρχίσουμε... Μάλλον πριν αρχίσουμε να θυμίσουμε το ότι είχατε τερθεί πάλι σε αυτή την εκπομπή πριν από τέσσερα χρόνια. Τότε πριν από τέσσερα χρόνια τι ήταν να γινότανε. Ήταν να γινότανε το βυσκάκι, συμπλάκι ένα μικρό με τέσσερα κομμάτια. Και λόγω, δεν θέλω να μπω για ποιον λόγο τέλος πάντων. Ατήξεων καιρικών συνθήκων. Μπράβος. Δεν γυκλοφόρησε ποτέ. Δεν γυκλοφόρησε, ναι. Μετά από 4 χρόνια όμως επανείρθατε τριμήτερη και στην εκπομπή, αλλά και αυτή τη φορά με μεγάλο δίσκο. Ε, επειδή μερικά παιδιά μπορεί να σας γνωρίσουν τώρα τελευταία, να εμείς σας ξέρουν από παλιά, ίσως είναι καλό να αυτοπαρουσιαστείτε σαν αρχή, δηλαδή ας από πότε υπάρχει αυτό το όνομα, γιατί ξέρω ότι έχουν γίνει αλλαγές στο μέλη, στα μέλη, γι' αυτό λέω το όνομα, ε, Κάτι για τις αλλαγές του συγκροτήματος έτσι το τη χρονολογία, θέλετε να πείτε, κάτι για το όνομα, έτσι σαν πρώτη γνωριμία. Ωραία. Ξεκινήσαμε το 88, τρία άτομα, χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα, έτσισαμε και πέζαμε, κάναμε πρόβες έτσι. Μετά από κάποιους μήνες βρέθηκε και το όνομα, τώρα είναι μεγάλη ιστορία άλλο αυτό, τότε ήμουν εγώ, εγώ είμαι ο Κώστας, ο Βίκτορ και ο Πέτρος. Παίξαμε μαζί γύρω στα... με αυτό το σχήμα Πόσα τρία. Τρία. Ναι. τρία χρόνια, μετά έρθει και ο Βασίλης στον Πάσο, μετά έρθει και ο Βαγγέλης δεύτερη κιθάρα, μετά έφυγε ο Βαγγέλης με τον Πέτρο, μετά έρθει ο Ήλιος στα Τύμπανα και έχουμε τη μορφή αυτή που παίζουμε τώρα τον τελευταίο 1,5 χρόνο που γράψαμε δηλαδή, και αυτό το δίσκο. 4 άτομα, ο ήλιο στήμα Βασίλη Μπάσο, δίκτρο φωνή και ο κόσμο και κάθε. Χωρί να θέλω να πω κάτι ότι είναι άσχημο να μιλάμε για τα ανώματα, γιατί το ότι αυτοί είναι και συντεληστέ του συγκοτήματο, μήπω όμω αυτό πηγαίνει και κάπου αλλού, δηλαδή το ότι αυτέ οι αλλαγέ είχαν κάποιο καλό, είχαν κάποια κολλήματα που σα κάνει να μείνετε πίσω, είχατε κάποιε καλύτερε γορημίε. Θέλετε να πείτε τέλο πάντων, κάτι. Όχι, η σειρά είναι τελείω ψυχολογικά. Μάλιστα. Δηλαδή δεν αναγκάσαμε κανέναν να φύγει, ούτε είπαμε κανέναν να φύγει. Απλά από μόνοι του τα άτομα δεν θελήσανε να συνεχίσουν και φύγανε. Μάλιστα. Σαν... Αυτό ισχύει και για τον Βαγγέλ και για τον Πέτρο που φύγανε. Σαν. είχε και καλά και κακά αυτό το πράγμα. Σαν. κακό ήταν να σου πω ότι. επειδή οι αλλαγέ πέσανε περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο γίνανε όλε αυτέ οι αλλαγέ. Το κακό ήταν ότι. κάπου πηγαίναμε μετά και ξανά πίσω. Αλλά το καλό ήταν ότι μετά πέραμε καινούργια εφόδιο καθένας σε βάζει το Αυτό έχει σε να κάνει ναι. καθόλου, πόσο έχω ακούσει τον δίσκο, σε κασέτα δεν είχα ακούσει, το καλοκαίρι, ε, υπάρχουν αρκετές αλλαγές στο στυλ, στον ήχο. Έχει να κάνει καθόλου με την αλλαγή των μελών, με την πάροδο του χρόνου, με δικέ σας ε, ακουστικές αλλαγές, τέλο πάντων. Όχι απαραίτητα. Ε, ε, εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει με όλα. Γιατί όταν είναι με την πάροδο του χρόνου εντάξει. Όχι χωρί να το θέλει. Όπω συνήθω, α πούμε κάπου αλλάζει. Τώρα και τα μέλη βέβαια παίζουν ρόλο. Όλα είναι συντελεστέ. Όλα μέσα εκεί. Κινούσαν τα παιδιά εγώ που θυμάμαι που τότε που είχαν το δισκάκι να ετοιμάσουν. Παίζανε απλά, παίζανε στρωτά, παίζανε ένα συγκεκριμένο ύφο. Ε μετά όταν άρχισε να. Να μπαίνουμε μέσα στο στούντιο έτσι όλοι μαζί, τον μπάσο άλλαξε κάπως, άλλαξε η κιθάρα, έγινε πιο, πιο τεχνική, πιο νορμάλ, μπήκε μετά και όλοι. Να λίγο αυτό δεν ήταν νορμάλ. Ε, Εντάξει, κανείς δεν μπορεί να πει ότι... Ξύπνησε ένα πρωί και είπε θα τον γκρουμπ μου σήμερα, έτσι, θα το πω και στα παιδιά. Δεν έγινε έτσι. Δεν... Είναι όλα μαζί έχουν φτιάξει την τωρινή κατάληξη δηλαδή έτσι. Ε, ναι, δεν, δεν ήταν τίποτα καμιά απόφαση έτσι. Δεν, τίποτα. Εντάξει, αυτό το λέω όντω γιατί θα ακούσουμε τώρα το ξυπνάτε Πεθαίνω. Υπάρχει και σε κάποια. Είχατε βγάλει και ένα ντέμο πιο παλιά που ήταν σε γνωστά παιδιά. Δεν είχε βγει προ πόλη όπω το θυμάμαι. Ναι, ναι. Είχε μπει και στην πρώτη κασίλια του Ράδιου το οποία... Αυτή έχω γράψει. Αυτή που λέτε ήταν που ήταν να γίνει στο σύνταγμα. Ναι, ενώ αυτή έχω γράψει που θα ακούσουμε τώρα διαφέρει αρκετά, θα έλεγα. Α την ακούσουμε λοιπόν γιατί είναι και ένα φιλοσοφητή ο οποίο έλα να κάνει στο group μια ερώτηση σχετικά με τον δίσκο. Συγράπε με φρένο, ζυγνάπε με φρένο ρε. Δε άσπρα ρε στρέκει, στρίβε νευροτική. οι πομε κάνε, πέφτουν σαν βαχοί. Δε φρένο, τρι κομμένη αναπνοή. Δε φρένο, τρι πλάσι πέφτει, δεν την με με ρε. Είμαστε, λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ πέρα το τηλέφωνο το 2070 93 Ευχαριστούμε αυτούς που πικιονούν με την εγχροπή αλλά και με τα παιδιά Θα να έρθουν σε επαφή. Έχετε κάνει συναυλίες εκτός Θεσσαλονίκης ή σας ξέρουν και γνωρίζετε με κόσμο μόνο εντός της πόλης. Όχι έχουμε παίξει και όχι πολλέ. Όχι πολλέ φορέ έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δύο φορέ στην Αθήνα και μια στη Λάσσα. Κάποια στιγμή είπαμε να παίξουμε και προσκαβάλα καβάλα μεριά, αλλά σφαχτήκαμε μεταξύ μα. Δεν ξέρω ούτε θα πάμε για ποιο λόγο. Υποτίθεται για Αθήνα, μα ξέρουν. Δηλαδή, ό,τι έχουμε ακούσει λένε ότι να, α σα ακούμε. Ξέρω εγώ, εντάξει, σε κάποιου κύκλου βέβαια, όχι όλου. Μάλιστα. Έτσι. Η στίχη και η μουσική γράφεται από ένα μέλο του συγκροτήματος ή κάπου έτσι συμβάρεται όλοι σε αυτό που βγαίνει κατά έξω. Όχι, όχι, εντάξει. Γράφονται από κάποιους, δηλαδή, δε facto, αλλά και πέρα... Κατά τώρα λέω τα κλασικά, ότι τα δουλεύουμε όλοι μαζί τα κομμάτια, εντάξει, έχει κάποιος μια ιδέα και από εκεί και πέρα βγαίνει. Υπάρχουν στοίχοι που έχουν γραφτεί Α πούμε και μερικοί από τον Βασίλη και μερικοί από τον Βίκτορ και μερικοί από μένα και το ίδιο με τη μουσική. Και επιρροέ είναι ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή ο... όλοι έχετε ρε παιδί μου τι προσωπικέ επιρροέ οι οποίε βγαίνουν μέσα από εκεί. Περιβάλλον. Ναι. Ναι. ναι. Και άκουστοι χείρου. <σχύρω> θα κάνω κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, κατά πόσο μπορεί να απαντηθεί. Μερικοί δεν το δίνουν καν σημασία. Μερικοί όμω το δίνουν πολύ σημασία από όσα έτσι παιδιά έχω μαζί είσαστε παρέα τα μέλη του γκρουπ ή βρίσκεστε μόνο μέσα στο στούντιο την ώρα που κάνετε πρόβα και ορισμένου βολεύει αυτό το πράγμα, το ότι δεν μπορούν να έχουν σχέσεις εκτός στούντιο, α πούμε, εντάξει, ο καθένας έχει προσωπική ζωή, ενώ άλλοι αντιμετωπίζουν χοντρό πρόβλημα σε αυτό το θέμα και σε κάποιες φάσεις επέχεται και η διάλυση. Δηλαδή είναι ορισμένοι ο οποίος έχει ο καθένα τις αντιλήψει του, να το κάνουν κάπως πιο γιάννα, και μπαίνω στο στούλιο και αντιμετωπίζονται ας πούμε σαν μουσική σε ασύλλογο δεν ξέρω τίποτα είπατε, εγώ μουσικός είμαι ενώ είναι άλλοι οι οποίοι... Όχι, τι, φίλοι είμαστε τι, ξέρω εγώ Δηλαδή θα τα χαζό να μην είμαστε φίλοι Εντάξει με το Κώστα βέβαια γνωριστήκαμε όταν ξεκινήσαμε τον γκρουπ γνωριστήκαμε έτσι, έλα να φτιάξουμε γκρουπ και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα Βλέπομαστε μόνο σε πρόβλες και έτσι. Ενώ με τον Βασίλη ας δούμε πιο μπροστά ήμασταν φίλοι και γίναμε και εργατήριοι. καταστροφή. Αν και είναι οι συνθήκες αντίξεως, δηλαδή... Έλα, έλα. <laughs> Εντάξει, βρέθηκε. Θέλω να, άμα θέλετε εσείς να πείτε, ποια ήταν τα σπουδαιότερα προβλήματα τα οποία είχε αντιμετωπίσει είτε σαν άνθρωποι που βγήκαν στο συγκρότημα, είτε σαν ε, το όλο σχήμα, το οποία σα έχουν κάνει να περάσετε από κάποιες ασθημότητες που σας έχουν κάνει να σκεφτείτε να διαλύσετε την πάντα. Να διαλύσουμε την πάντα δεν το ποτέ. Α. Αν και το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε... Αν το ξεχωριστείτε να το αντιμετωπίσετε, δεν ήταν κάτι το οποίο έχει ξεπεραστεί δηλαδή. Ναι, ελπίζω ότι το ξεπεράσαμε. Αν να μην δηλαδή κάθε μήνα λέμε ότι το ξεπεράσαμε το πρόβλημα ξέρω, δεν έχει σημασία. Είναι ότι... Δεν έχουμε λωρίδες. Ναι, δεν δε μπορούμε ρε μου να πούμε θα δουλέψουμε, δεν δε γίνεται αυτό το πράγμα. Δε, δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία να κάνουμε πρόβες... Ε, κάθε εβδομάδα έτσι να κάνουμε πρόβες, ποτέ. Πάντα έτσι τύχε ένα συναυλία και μια εβδομάδα πριν τη συναυλία ξεσκυζόμασταν από τον πρωί στο βράδυ. Και λέγαμε, ναι, τώρα μετά τη συναυλία θα, θα συνεχίσουμε ας πούμε, να κάνουμε πρόβετ, δεν θα το αφήσουμε έτσι πως το αφήσαμε και πάλι μετά τη συναυλία χαλαρώνουμε και φτούμε ανά. Συγκεκριμένα, ας πούμε, είχαμε ένα... τώρα με το δίσκο είχαμε να παίξουμε να κάνουμε πρόβετ, να κάνουμε ένα χρόνο ακριβώς. Και τα λένε, τα λένε. λένε. Κι όμως βγήκατε και παίξετε πολύ ωραία και μάλιστα και ο, ο Ήιος που την έπαιζε... τι πολυ ειπα ειναι οτι μπραβο τι ωρα που παίζει». Είμαστε μάγκες. <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή, <laughs> στη <σε> συναυλία, <laughs> συναυλία αυτή βγήκατε μόνο με τέσσερις πρόβες, να λέμε. Τέσσερις <laughs> πρόβες. <laughs> με τέσσερις πρόβες. Τεσσάωρες. Τεσσάωρες. Τέσσερις, τέσσερις, Μάλιστα. Θέλετε να πείτε κάτι για τις συναυλίες, και λέμε τώρα για τις συναυλίες. Δηλαδή, η σχέση του κόσμου που σας ακούει με εσά Κάτι. Pardon. Αυτό είναι μια ερώτηση την οποία τη κάνω σε διάφορα συγκροτήματα αλλά στην αρχή δεν το καταλαβαίνω στην αρχή ας πούμε στην αρχή ε, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι να το πω είναι κλασικοί οι οποίοι έρχονται γενικώ στις συναυλίες ό,τι συναυλίες γίνονται είναι οι άλλοι πάλι οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα για αυτά που λέει κάνουν τα συγκροτήματα απλά, απλά θέλει να του χρησιμοποιήσει σαν soundtrack. και τίποτα παραπάνω ναι. Τώρα για το τι νομίζει για το γκρουπ ο κόσμο Εγώ δεν λέω να μου πείτε εσεί το ναι. τι νομίζει ο γκρουπ. Θέλω να μου πείτε εσεί το πώ τη βλέπετε την όλη ιστορία με τι συναυλίε, mm -hmm. τουλάχιστον αυτέ τι συναυλίε που έχετε κάνει, τη σχέση ε, συγκροτήματος. Ε, καταρχήν πρόβλημα δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ να γίνει κάτι άσχημο. Τώρα απ' την άλλη, εντάξει, έτσι πώ πιστεύω εγώ, ότι στι αρκετέ συναυλίε υπήρχε κόσμο που. Πιστεύω του άρεσε. <Το Το> Εντάξει, <πέξαμε. Το> <Το> τώρα αυτά τώρα <θα> είναι βέβαια το Υπήρχε μια συναυλία η οποία παίξαμε πριν πολύ καιρό και παίξαμε ξαφνικά στο Πάρκο των Σκύλου. Πού ήταν <Το> Στη Πολιτιλατούπολη που πήγαμε εμείς να ακούσουμε και τελικά παίξαμε κιόλα. Όπου η συναυλία ήτανε heavy metal, τελείω όμως. Και με το που βγαίνουμε στη σκηνή στο ξεκάρθωμα και μα κοιτάνε, άλλοι πήγαιναν αυτοί, ξέρω εγώ. Πέσαμε τότε και το, το γαμίστο ρεμπάντου, τέλο πάντων. Αυτού, <συσκά> κακά. Και έτυχε, μετά έχει πολλά χρόνια αυτό, έχει τρία χρόνια, έτυχε. Και προχθές, ας α πούμε, στη συναυλία βρέθηκε άτομο, ο παιδί μου που. Υζητήσε απεγνωσμένο, ενώ. Υζητήσε, ναι, τε, ο, <συσκά> δο, Μας μα είχε δει μόνο τότε, α πούμε. <συσκά> και ήταν. ήταν μα Μας έχει μείνει από τότε πούμε, και το λέμε πολλές φορές, μεταξύ μα βέβαια, γιατί ήμασταν ένα τελείως άσχετο γκρουπ με εκείνη τη συναυλία, δεν δε παίζαμε, καμία σχέση και με χεύγει μέτρα και και έτσι μας θυμούνταν και, και το θέμα ήταν μα μας βάλουν και στην ίδια συναυλία να το ξαναπαίξουμε τον πάντο, δηλαδή δεν είναι χωρίς. Oh. Oh. Yes, Πιστεύετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά του κοινού σε αυτέ τι πόλεις που έχετε παίξει, Δηλαδή βλέπετε ότι κάπου γίνονται περισσότερε συναυλίε, κάπου ο κόσμο περιμένει διαφορετικά πράγματα από συγκροτήματα, κάπου είναι πολύ περισσότερο διεψασμένοι, κάπου αλλού έχουν φάσει τη μάπα τα ίδια συγκροτήματα, mm -hmm. ε, αν και... oh. είναι αυτό ότι έξω από Θεσσαλονίκη έχουμε παίξει μόνο τρει χώρε. Δύο Αθήνα και μία Λάρισα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα πάνω στο θέμα. Αλλά από αυτά τα λίγα που είδαμε είναι ότι. Στη Λάρισα, α πούμε, είδαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη όρεξη. Τώρα, βέβαια, η ποιότητα του κόσμου είναι λίγο. με θέμα που χωράει συζήτηση. Αλλά και στην Αθήνα ήταν ωραία. Και συμμετοχή η κόσμου και όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι στη Λάρισα, συγκεκριμένα, το 50% του, του κόσμου που ήταν στη συναυλία είχαν όρεξη να χτυπηθούν και τίποτα άλλο. Γιατί ξαφνικά με το που άρχισαν να παίζουν το πρώτο γκρουπ, έβλεπα τίποτα να, να ρίχνουν που του λύγει πάνω στι καρέκλε. Και να πηδάνε έτσι, αχαζία από εδώ και από εκεί. Μάλιστα. Να για τη συνέχεια, να καλωσορίσουμε για τα παιδιά. Ναι. Πηθαίνουμε εδώ πέρα στο στούντιο. ήρθατε. ήρθατε. <laughs> να σκεράσουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι από το live που έγινε το προηγούμενο Σαββάτο. Στην ε, συναυλία της Ουτοπία, στο Φιτζάτο της Νομική, που παίξαν τα παιδιά, έπεσε και πόπουλα μαζί με την κρατική στάση για του Make Believe. Όπως είπανε τέτοια παιδιά, οι πίσες δηλαδή που είναι εδώ πέρα επιλέξανε συγκεμμένα το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα επειδή δηλαδή, δεν υπάρχει στο δίσκο, άμα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για το συγκεκριμένο τραγούδι, αγίως να το ακούσουμε κατευθείαν. Είναι καινούργιο, δεν έχει τίτλο ακόμα και δεν έχει στίχους ακόμα. <laughs> <laughs> Το μάτια μέσα στα στάδια μελισμένης καλή να πρόσοπα μέσα από ασκήσεις απίμενης νούσκραμένης με ανηκεί ακινηκεί Τα τυμποτάνα του τοκεφάλι, τα μέρα σε κόμπι, φίσκ, τα πακέ, το νεκράνερ με αλλι. Λιγά-δως κομμάτια, τεσάγκα στη στάνια με λισμέρι. Λιγά-δως κομμάτια, τεσάγκα στη στάνια με λισμέρι. Υπότιτλοι sei perna Αυτό ήταν από το live. <ΣΠΣ> όχι, όχι, δεν ακούγεται. Μην στεναχωρήσετε. Αυτό από το live το οποίο περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Τουλάχιστον εμεί, σαν διοργανωτέ, τα παιδιά, σαν συμμετέχοντε. Το καλό ήταν ότι είδαμε πάρα πολύ καινούριο κόσμο. Και ήταν όλοι έτσι με το χαμόγελο στα χείλη. Όλοι έτσι ωραία, διατηρηθημένοι. Για να περάσουμε όλοι μαζί η ώρα. Είχε πολύ καιρό έτσι να φανεί τόσο πολύ καινούριο κόσμο. Κάπου ήταν και αρκετά μονοχικό και κατασταλτικό σε κάποιες συναυλίες να βλέπεις όλη την ώρα τον ίδιο κόσμο ξανά και ξανά. απ' την άλλη βέβαια είναι, από τη μία είναι καλό γιατί κάποιοι στηρίζουν, όταν είναι καλό να έχουν και καινούργοι. Θα ήθελα να κάνετε κάποιο σχόλιο για τα συγκεκριμένα λεγόμενα ή πάμε παραπέρα. Είναι, είναι, είναι μια κατάσταση ευχάριστη αυτή που, που σημαίνει, δύο, γιατί... Συνέχεια κάνουμε σε αυτού του χώρου συναυλίες, δηλαδή αυτές συναυλίες που έχουμε κάνει που έχω τύχει και εγώ να είμαι σε συναυλίες. Εμείς πολύ ευθύνη, ναι. Ναι. Είμαι πολύ αυτοί <συνέχεια> <συνέχεια> και σπένας. Είμαι πολύ αυτοί και σπένας. Δεν ήταν είναι Ωραία. Έχετε κάποια συγκεκριμένα, πιστεύω, που σα κάνουν να αντιτίθεστε ή να αντιστέκετε, όπω θέλετε, το παίρνετε, σε κάποιο συγκεκριμένο είδου ηθίκες, να το κάνω κάπω ο Ιαννά, Παίζετε παντού, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το μιλάω δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει προσωπικά, σαν... σαν άτομα. Ρώτησα πιο πριν, άμα είσαι η παρέα με την όλη δότητα του συγκροτήματο. Δηλαδή, άμα κάποια συγκεκριμένα πιστεύω βγαίνουν όλα μαζί, σαν συγκρότημα. Μιλάμε σαν αυτό που βγαίνει από τώρα, σαν έτσι. Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ο καθένα μπορεί να έχει κάποια διαφορετική άποψη και να έχετε βρει κάποια μέση λύση, ρε παιδί μου, για να αντιμετωπίζετε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αυτά. Όσον αφορά το συγκρότημα, εγώ πιστεύω ότι συμπίπτουν απόψη. Για αυτό που είπε, αν υπάρχουν κάποια μέρη που δεν παίζουμε, για κάποιου λόγου που δεν παίζουμε ή για κάποιου λόγου που παίζουμε. Ναι. Αν όντω υπάρχει κάτι τέτοιο και θέλουν να επισημαίνονται, επισημαίνετε. Άμα δεν θέλετε. Για ναι. χώρου που παίζουμε ή δεν παίζουμε, εντάξει το να μην ονομάσω. Όχι, λέμε να ονομάσετε. Ναι. Δηλαδή σε χώρου που έχουν παίξει διάφορα συγκροτήματα που εμεί δεν μα αρέσουν για πολλού λόγου και όχι μόνο μουσικού. Και για στίχου που έχουν ακριβώ εισιτήριο που έχουν μπράβο στην πόρτα και μπράβο μέσα, και μπράβο, και... Δεν παίζουμε. Μπράβο, Απλά. Μπράβο, ε? μπράβο Στην πόρτα παίζουμε δύο κομμάτια. <laughs> <laughs> και ιστρομένταλ όμω. Μάλιστα. Αυτά. Όταν γυρίσει έμεινα άνεργος δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω τι να τουρίστε. Πάμε παρακάτω. <laughs> Τρομερή φράση. Πώς βλέπετε τα πράγματα εξελίσσονται από το πέρα από άποψη κόσμου αλλά και από δυνατότητες ενός συγκροτήματος να επιβιώσει τα δικά του ποδάρια για μόνο. Οικονομικό είναι το πρόβλημα. Α, δεν ξέρω αν είναι μόνο οικονομικό, εσείς το συγκρότημα. Εσείς αντέχεστε πιο κοντά υποτίθεται σε αυτά. Εσείς πληρώνετε τους στο του studio, εσείς παίζετε συναυλές, εσείς γράφετε τους δίσκους, στις δικές σας σχέσει. Κοιτά, για γκρουπ... Βασικά, βασικά. Βασικά, εγώ... <laughs> για γκρουπ του κύκλου μα, ξέρω πώς να το πω, δεν τίθεται άλλο πρόβλημα παρά το δικονομικό, γιατί δεν ε... παίζουμε για κανένα άλλο λόγο, εκτός του ότι επειδή, παίζουμε επειδή θέλουμε να παίξουμε, επειδή, πώ το λένε, έτσι... μα αρέσει. αρέσει αυτό το πράγμα. Και... Όταν κάποια στιγμή θε να βγει παρά έξω, να, να ακουστεί, γιατί αυτό είναι ο σκοπό σου στην τελική, ε, σε σταματάνε κάποια πράγματα το οικονομικό και τίποτα άλλο. Όρεξη υπάρχει, και άμα δεν υπήρχε όρεξη δεν υπήρχε και αυτό το σχήμα, ή και πολλά σχήματα ακόμα. Τα οποία δεν είναι επαγγελματικά. Δηλαδή αυτό που είπε πριν, είμαστε μουσικοί, και από εκεί και πέρα τίποτα άλλο. Δεν το είπα εγώ, είπα άμα θέλω να διευκρινίσετε αυτό το ναι, πράγμα. Όχι, αυτό που. Ναι, ναι. ναι. Και. Ναι. συσταματάνε τέτοια πράγματα. Δηλαδή... Πάντω εκτό από αυτά και στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, αλλά πιστεύω ότι ισχύει και σε συγκροτήματα εντάξει, που βγαίνουν υποτίθεται από αυτήν την εκπομπή, υπάρχει και ο στρατό. Δηλαδή αυτή η φάση έχει καταστρέψει αρκετά σχήματα, θα έλεγα. <ελίου> ε, <ελίου> Αλλά είναι δευτερεύον αυτό που Ναι, καθότι αυτό είναι και προσωπική επιλογή. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχήματα τα οποία είναι απλά σχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν διάφορου κόσμου. Ναι. Α πούμε, εμεί θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε αυτοί. Έτσι και δεν θέλουμε να κάνουμε αλλαγέ. Δηλαδή, ποτέ έτσι δεν είπαμε σε κάποιον εσύ σταμάτα να παίζει μαζί μα. Δηλαδή, όσο γουστάρει να παίζει μαζί μα, θα παίζει μαζί μα. έτσι. Το να φύγει κάποιος λόγω του στρατού συγκεκριμένα, δεν είναι απειλή για τον group. Εντάξει, θα κάνει τον group ασφού να μείνει πίσω, σίγουρα. Αλλά δεν θα είναι λόγος να διαλύσει αυτό τον γκρουπ. Μάλιστα. Δεν θα είναι και λόγος να φύγει αυτός ο συγκεκριμένος από τον group. Ωραία, εντάξει, έγινε σαφής. <laughs> Άντε Θέλετε να μιλήσετε καθόλου έτσι, για την πολιτική κατάσταση που επικρατεί αυτή την εποχή στην Ελλάδα, και σε σχέση και με αυτό, ίσως υπάρχει και επέτειος του Πολυτεχνείου σήμερα. Οι ορισμένοι το δίνουν μεγάλη σημασία. Οι ορισμένοι το δίνουν καθόλου σημασία. Οι άλλοι το περάνει στον ντούκου. να τα περάσουμε στον ντούκου. Εγώ προς το παιδιά δεν θέλω να ξεφύγω από αυτήν την ερώτηση, αλλά πιστεύω ότι όποιος θα ακούει θα ξέρει τι θα απαντήσουμε, Δηλαδή, είναι μια... ένα πράγμα που το λένε όλοι. Άλλοι το πιστεύουν, άλλοι το πιστεύουν, οπότε Απλώς το λένε α πούμε, δηλαδή και εσύ ο ίδιος περιμένεις τον προσωπούμα. Όχι, εγώ δεν περιμένω. Εσύ πιστεύουμε για την πολιτική κατάσταση. Τώρα ας τα αφήσουμε καλύτερο, εγώ έτσι. Ναι μωρέ, απλώς είναι καλό να βγαίνει από μόνους σας ο χαρακτήρας του... του συγκροτήματος, δηλαδή μέσα από διάφορα πράγματα. Είναι καλύτερο όμως να μιλάμε... Πείτε κάτι αν θέλετε Προστά. για ένα συγκεκριμένο στίχο και κολλάς στο συγκεκριμένο στίχο, ε, έχετε αυτό και καπάκι με τα προηγούμενα, αλλά επειδή ένας ε, ακροατής μη είχε ρωτήσει για αυτόν τον στοίχο. Ε, το σημείο που λέει «Όχι άλλες βόμβες και μολότοφ, δεν θέλω άλλες δολοφονίες». Καλώς. Μόνο πίσα, πίσα και πούπουλα. Ε, αυτό είναι θανάστείο. <coughs> και έχει βγει πολλά χρόνια και ήταν θανωστίο. Εγώ δεν είπα δεν ότι, ότι είναι ναι. κακό είναι άσχημο. Όχι, εγώ το απαντώ. Ούτε μπορώ ότι είναι κακό είναι άσχημο. Ναι. Γενικώς... Η στίχη όλων του κομματιού ήταν κάπω έτσι, δηλαδή στο πολύ. Βλου. Δεν Φλού. Φλού. Ναι. Τάξη, ήταν βλου. Εντάξει, ήταν στο. Ναι. Λοιπόν, Καβάλι για τη συνέχεια ναι. είναι ο Παραμυθούλη. Θέλετε να πείτε κάτι για τον Παραμυθούλη. Παραμυθούλη, ε. Μα αρέσει. <laughs> Πάμε παρακάτω. Είναι φίλο της σοφής και του πόνο οραστής Το μυαλό του σωρατάει, το φεχάρι όλο του τάι Μια τη έμαθω τώρα, πως είναι μια φορά Ποιο είναι αυτό το μεγάλο σφάλμα, πες μου ποιο Ποιο αυτό το μεγάλο σφάλμα, πες μου ποιο Πες μου ποιο, πες μου ποιο Πολος κρυμμένα, στην καρδιά του είναι Και σαν έξυπνο παιδάκι, που διαβάζει χαργοτάκι Προμεσυνθές που παλεύουν, το πιστεύουν θα τον αρπάξουν Σκέψεις που συνεκατρεύουν και κυρεύουν να το τράψουν Και ότι ήξερε καλά, πως πεθαίνεις μια φορά Ποιο αυτό το μεγάλο σφάλμα, πες μου ποιο αυτό το μεγάλο σφάλμα, πες μου ποιον. Πες μου πιο, πες μου πιο. Πάρα πολύ όλα τα παιδιά που παίρνουν. Λέμε. Α, δεν ξέρω, ονόματα και διαφύξει δεν λέμε. Δεν σχολιάζουμε. Λυπάμαι, αλλά το συγκρότημα δεν σχολιάζει τα αιτήματα του φιλουργινού. Οπότε, α μιλήσουν οι για τον δίσκο που παίζουμε τόση ώρα εδώ πέρα στο πλατό. Ναι. Ηχογραφήθηκε uh -huh. hey, πριν από ένα χρόνο ακριβώ. Ναι. Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Πολύ πεσμένο σας βλέπω ρε παιδιά. Έρωτιες, Έχει 11 κομμάτια και βγήκε από το out. Ήταν πολύ καιρό που θέλετε να βγάλετε αυτό το δίσκο. Ε, από τότε ε, που κάναμε το δίσκο. Πολύ καιρό το συζητούσαμε. Δεν... Άρα δεν υπήρχε, δεν μπορούσαμε και να Και τα οικονομικά προβλήματα, πώς τα ξεπεράσατε. Δεν τα ξεπεράσαμε. Δεν τα ξεπεράσαμε, δεν τα ξεπεράσαμε. <laughs> <laughs> ακόμα χρωστάμε. Πολλά <laughs> Πρόσγράψαμε και υποσχεθήκαμε να τα δώσουμε σε κάποιο χρονικό διάστημα, δώσαμε τα μισά, χρωστάμε άλλα μισά. Μάλιστα. Σας και... πέδεψε πολύ η όλη φάση, η ηχογράφηση. Η ηχογράφηση, Πα, ηχογράφηση, ηχογράφηση όχι, τα, τα, τα, τα μετά της ηχογραφής. Τα μετά, δηλαδή ποια μετά. Και θέλαμε να το κάνουμε μόνοι μας, να έχετε το δύσκολο. Ήδη χρωστούσαμε γύρω στο μισό εκατομμύριο. Και ένα άλλο μισό για να το κάνουμε μόνο, οπότε δεν γινόταν με τίποτα. Και. Ε, και... Πανικοβληθήκαμε προ στιγμή. Ε, και βρέθηκε κάποιο άλλο που θα κάνει το ίσου και συμφωνήσαμε εμεί. Μάλιστα. Υπάρχουν άλλε παράλληλε ασχολίε από εσά, σαν άτομα εκτό από το συγκρότημα, Δηλαδή μιλάω για δουλειά. Έτσι, μιλάω για σχολίε με κάτι με το οποίο ουστά ήταν τραβιέστα να ασχολείστε. Όλες. Ε, και τι σημασία έχει εντάξει εντάξει, εγώ ένα μέρος στα κόμικ σχεδιάζω κόμικα, λόγω για πέρα γιατί, να το πω δεν χρειάζεται κάποια μελλοντικά σχέδια σας συγκρότημα υπάρχει μια πρόταση από τη website τώρα. αν πάει καλά ο δίσκος <laughs> αυτός αν πάει καλά ο δίσκος αυτός ίσως κάνουμε ακόμα μια χωρά επίσης υπάρχει μέσα στα καρδιά τώρα ένα α Υπάρχει μια συλλογή που θα βγούμε στο ξέχασο από όσο θα Μια συλλογή που ίσω βάλουμε αυτό το κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή, που δεν είναι μεσόδιστο. Α, συλλογή του Wipeout που ετοιμάζει μια συλλογή λέει με πανκ συγκροτήματα. Έτσι, μέσα από ναι, είχα ακούσει ότι θα έχει λέει, μέσα διάφορα πανκ συγκροτήματα Αθήνα-Τεσσαλονίκη. Αν και όπω βλέπω τη Δία, περισσότερο από Αθήνα. Θα είναι από Θεσσαλονίκη δεν βλέπω ιδιαίτερα μέλλον. Ε, Τέλο πάντων, δεν ανάγκη να τα πούμε και στο νερό, αυτά. Ε, θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι το οποίο το έτσι με, με πολύ αγάπη και με πολύ συμπαράσταση. Στην παρέα από τη Χαριλάου, η οποία θέλει απεγνωσμένα να μάθει για τον Μπάμπη. Πολλοί λένε για τον Μπάμπη, πίσω και πούπουλα δεν θέλουν να το ξαναθίσουν. Γι' αυτό θα μένουμε την απορία. Το τραγουδάκι έχει τον τίτλο Δύσκολη φάση. Επειδή πολύ θέμα γίνεται για αυτό το μπάμπι, που το κανικό ο κανονικός τίτλος του κομματικού ήταν για μίσουρο μπάμπι παρένθεση βάλει το φωτιά στα σκυλάδια. Λοιπόν, να αυτό το κομμάτι δεν βγήκε κάποιο συγκεκριμένο μπάμπι. Το μπάμπι, το παδόπλο. Αυτό βγήκε για το χείρε, παιδί. Το, το Πάμπης είναι με την γκομενίτσα τη... στη λάδια ασού αλλά εντελώς ανεγκέφαλης εγώ και με το ωραίο το Ταμάκης ο οποίο κάθε φράγη τρώει 50.000 στα μπουζούδια ασού και πέρα το μόνο που ξέρει να λέει ότι η Μακεδονία είναι η νικία ασού. Το ο Πάμπης δηλαδή. Όχι εντάξει τότε δεν υπήρχε τέτοιο θέμα αλλά... Αλλά ο τραγούδι γράφτηκε. ο Πάμπης αυτό θα λέει ο πάνω αυτή τη στιγμή δεν είναι κομμάτι που το οποίο το παρεχτεί. Εντάξει το κομμάτι ήταν μια διασκευή του Come on του εντικόχρονας. Mm. Κι ήταν κομμάτι για την πλάκα, Το οποίο θέλαμε να το παίξουμε στη τελευταία συναυλία αλλά δεν το παίξαμε. Πούμε, υπολάβαμε να το ξαναθυμηθούμε. Αυτό είναι η όλη ιστορία με τον Μπάμπι. Αυτός είναι ο Μπάμπις. Το συγκεκριμένο τραγουδάκι που ακούγεται mm. μόλι κάτω από τώρα θα έλεγα ότι έχει να κάνει με ερωτικό περιεχόμενο. περιεχόμενο. Oh. Όχι, για πες κάτι για το σύγχρονο να τα Ναι, να το πω και γιατί... Εμένα αυτό είναι το Τα σχόλια που είχε από μάτους ήλυζαν, είναι αυτό το καυστροπράγωγμα. Αλλά δεν είναι αυτό, μιλάει για κάποιο άλλο θέμα. Πάλι μιλάει για αγάπη αλλά δεν είναι... Καταλαβαίνω τι Δεν είναι αγάπη εγώ, δεν είναι μόνο αυτό αγάπη. Αγάπη είναι και άλλα πράγματα. Αγαπάς ο φύλλος, Μιλάει αγαπάς... για ένα τέλος Η Υπάς... αγάπη είναι συγκεκριμένο άτομο που δεν έχει να κάνει. <Ραλικά> δεν έχει σχέση αυτήν ερωτική... Καλά Ερωτική... Καλά αγάπη. μαζί, τώρα πρέπει να γυρίσω Να ψάξω για τώρα πρέπει να Υπόθε, πρόλαβα ποτέ αρκετά. Ποτέ δεν φορέα. Μένα και Που Να σας λοιπόν κατωρέλια και μαζί εδώ πέρα μεγάλη παρέα είναι και η Πίσσα και η Πούπουλα. Το τηλέφωνο το 20... 2070 93 του Radio Utopia. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τα παιδιά εδώ πέρα είτε με την πομπή. Για τη συνέχεια θα βάλουμε και τα άλλα δύο συγκροτήματα που βοηθήσανε για να στηθεί αυτή η συναυλία το προηγούμενο Σαβάτο. Σαν αρχαία αρνητική στάση με τα λόγια Σοφίας από την ηχογράφηση που έγινε εκεί πέρα στο μικρό θεάτρο της Νομιγής. Μετά τα λόγια σοφίας, μετά τα περισσότερα λόγια σοφίας, τώρα είναι τα ακόμα πιο πολλά λόγια σοφίας. για τη συνέχεια Έλα. Ωραία. το τρίτο συγγότημα make believe με ένα καινούριο επίσης instrumental τραγουδάκι που μάλλον και αυτό καινούριο που πνάνε και να μην έχει ακόμα στήπους Κρίμα Γεια σα, παιδιά. Τι συνήθειε, όχι τα δύο δευτερόλεπτα, θα ακούσουμε. Δύο δευτερόλεπτα, δύο δευτερόλεπτα. Κάνε ένα σχόλιο ή απλά το παίζουμε να μιλήσουμε okay. Θέλω να αποχαιρετήσω να πω εδώ πέρα, όπω δηλώσανε. Δεν θέλετε, κάτι θέξιμο είπατε εσεί να δείτε. Θέλουμε, θέλουμε, θέλουμε. θέλουμε βασικά να ευχαριστήσουμε κάποιου, όχι μόνο που βοήθησαν για το δίσκο, που βοήθησαν mm. γενικά το γκρουπ. Εντάξει, γράφονται οι οι όλοι σχεδόν, τόσο από ορισμένου που ξεχάσουν γράφονται στο δίσκο, αλλά κυρίω θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πέτρο και τον Βαγγέλη που μα βοηθήσανε, που μας βοηθήσαν, παίξαν στο και αυτοί κάποια εποχή. Κάποια παιδιά τα οποία μας δώσανε μόνο ηθική συμπαράσταση Από τούμπα μια παρέα τέλο πάντων Αλλά παιδιά που δεν είχαν καμία σχέση με το group, Δηλαδή ούτε γενικά με group Και μας βοηθήσαν και αυτοί με τον τρόπο τους Είτε βοηθώντας να βγει το εξώφυλλο, το εσόφυλο και όλα αυτά Δηλαδή στην ουσία τους αγκαρέψαμε αυτού, Ονόματα δεν θέλω να πω Θέλω να ευχαριστήσουμε το... το κόσμο, το στούντιο που γράψαμε, ονόματα πάλι δεν θέλω να πω, οι οποίοι μας ξελασπώσανε ενώ θα μπορούσαν να με πιο πολύ μέσα. Γενικά κάποια ραδιόφωνα και κάποια στέγια τα οποία άρα δεν ήταν αυτά ακόμα θα ήμασταν να παίζουμε στις πίστολες και... αυτά. Εμείς στη συνέχεια, ναι, ναι. Εμείς στη συνέχεια θα ακούσουμε στη YouTube. <immen mesela> <çık> Είπαν ήταν η πριν από το ήταν η Freeze και για τη συνέχεια είναι η Ιαπωνέζη Brain Death με το Sacrifice. Και αμέσως μετά τους Ιαπωνέζους Brain Death θα ακούσουμε τους New Roses. In the temples watch me go watch bits and dark records all lies the gathering like early 1930 on